Εμείς εδώ ήδη χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο. Εμείς εδώ ήδη χτίζουμε την Ελλάδα του αύριο. Μήπως σας τίποτα αυτά τα τρία. Χτίζεται η Ελλάδα του αύριο. Αυτοί εκεί τη χτίζουν την Ελλάδα του αύριο. Από τη συζήτηση για τον προπολογισμό στη βουλή Βουλήωση. Το είδατε, χάσατε. Ε, δεν ξέρω τι άλλο βλέπατε, αλλά αν είχατε μείνει σπίτι, καλό ήταν, ήταν να τα βλέπατε. Γιατί. Ψυχαγωγούν όλα αυτά. Άλλη προσφορά των συζητήσεων τη Βουλή δεν υπάρχει χρόνια τώρα. Οπότε τουλάχιστον η ψυχαγωγία, αν και ήταν σε χαμηλότερου τόνους κινήθηκαν όλοι με προθυπουργικές ομιλίε από τον Τζίπρα και αντιπολίτευση ομιλίε από, από του άλλου αρχηγού. Εκεί μάθαμε ότι ο Σαμαρά κάνει επανάσταση. Αυτό μα χαροποίησε ιδιαίτερος γιατί το πιστεύει και ήταν το πιο κωμικό τη βραδιά. Αλλά εκεί μάθαμε ότι μετά την επανάσταση έρχεται η Ανάσταση. Σας καλώ για την ερχόμενη χρονιά να πάμε πέρα από την Επανάσταση να πετύχουμε την αληθινή Ανάσταση της πατρίδας μας. Να πετύχουμε την αληθινή Ανάσταση της πατρίδας μας. Μήπως σας θυμίζουν τίποτα αυτά τα τρία. Αληθινέ επαναστάσει. Και καλά κάνει και, το... και χρησιμοποιεί πληθυντικό, διότι η ανάσταση είναι μία και θα έρθει την επόμενη χρονιά. Μέχρι τότε περιμένουμε να αναστηθούμε όλοι. Οι επαναστάσεις όμω που κάνει ο Σαμαρά δεν είναι μία ούτε δύο. Είναι πέντε. Πέντε όπω Μούτζα. Θα ήθελα να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω τι μεγάλε ανατροπέ που έγιναν. Φέβαια. Με την εκτέλεση του προπολογισμού του 13 Και τι επίση μεγάλε ανατροπέ που θα γίνουν. Με την ψήφιση του επόμενου προπολογισμού του 14. Και όπω θα δείτε είναι κάτι παραπάνω από ανατροπέ. Είναι αληθινές επαναστάσεις Εκαναμε την επανάσταση. Πρώτη φυσικά το πρωτογενέ πλεόνασμα. Εκαναμε την επανάσταση. Δεύτερη επανάσταση. Η εξάλληψη του ελίματο στο εμπορικό ισοζύγιο Εκαναμε την επανάσταση. Τρίτη μεγάλη ανατροπή η πραγματοποίηση των περισυνών στόχων του προπολογισμού. Εκάναμε την επανάσταση. μεγάλη ανατροπή. Η πραγματοποίηση αλλά και η υπέρβαση ακόμα των στόχων του προπολογισμού. Κάναμε επανάσταση. Πέμπτη επανάσταση είναι η στροφή στην ανάκαμψη. Αληθινές επανάστασει. Περισσότερε τι έχετε εδώ. Κάναμε επανάσταση. Λοιπόν, ε, και σε εμά δεν λέτε τίποτα. Art. Γιατί όπω συμβαίνει με όλε τι πετυχημένε επαναστάσει, δεν τα περίμενε κανεί αυτά. Όπω συμβαίνει με όλε τι επαναστάσει, είναι πράγματι που είτε δεν τα έχουμε δει ποτέ, είτε έχουμε χρόνια να τα δούμε. Και όπω τρίτον, συμβαίνει με όλε επαναστάσεις. επαναστάσει. Έγιναν πολλέ θυσίε από το λαό για να πετύχουν αυτέ τι επαναστάσει. Μήπω τίποτα αυτά τα τρία. Έρχεται ο Βενιζέλο να τον προσγειώσει λίγο, γιατί είναι και ο Βενιζέλο με στην Επανάσταση. Και όπω λέει και ο Σαμαρά, όπω γίνεται με όλε τι πετυχημένε επαναστάσει, ότι έκανε πέντε, είναι και πετυχημένε και οι πέντε, κανεί δεν τα περίμενε όλα αυτά. Αυτό ακριβώ. Πήρατε εσεί μέρο σε κάποια επανάσταση από, από αυτέ που έκανε ο Σαμαράς όχι βέβαια, δεν σα ρώτησε κανεί. Δεν κληθήκατε κιόλα, αλλήμονω σε τι επανάσταση θα καλούσε ο Σαμαρά. Η μόνη επανάσταση που μπορεί να γίνει και να έχει σχέση με τον Σαμαρά είναι η επανάσταση. Στι Παρκετέζε, η επανάσταση στι Μαγιονέζε, η επανάσταση στι Βαφέ μαλλιών Κάτι τέτοιο, εν περιπτώσει, που τα χρησιμοποιούν πάρα πολύ και κατακόρουν το τελευταίο χρονικό διάστημα τέτοιου τύπου εταιρείε για να επισημάνουν ότι γίνεται επανάσταση. Στα χρόνια του Σαμαρά, μόνο τέτοιε επαναστάσει μπορούν να γίνουν και κυρίω με Σαμαρά και με ε, Βενιζέλο. Έχουν λόγο να χαίρονται οι ανάπηροι αυτού του τόπου. Είναι πάρα πολύ και από ό,τι και περισσότεροι. Αυτό διαβεβαίωσε ο αντιπρόεδρο τη Επανάσταση, Ευάγγελο Βενιζέλο γιατί ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο προϋπολογισμός της τελικής εξόδου από την κρίση και το μνημόνιμο είναι ο προϋπολογισμός του πρωτογενούς πλεονάσματο. αλλά ο φτωχός πολίτης αυτός που ανήκει σε μια ευπαθή κοινωνική ομάδα όπως η ανάπηρη, τώρα που θα αρχίσει να βλέπει το αντάλλαγμα των προσπαθειών του, τη σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών χάρη στο πρωτογενές πλεώνασμα, γιατί τώρα υπάρχει η δυνατότητα να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε αδικίες. Αυτός θα καταλάβει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει πρωτογενές πλεώνασμα πραγματικό που επηρεάζει τη ζωή του. Τον βοηθάει. Ο ανάπηρο. Οι ανάπηροι θα αρχίσουν τώρα να καταλαβαίνουν επειδή έχουμε το πρωτογενέ πλεόνασμα, το θεώρησαν δεδομένο. Καμάρωναν και για αυτό, βεβαίω το ποσό δεν πήκε κανεί, δεν έχει σημασία. Και με ζητούσαν και ζητάνε και λένε στι ευπαθεί κοινωνικέ ομάδε ότι τώρα θα αρχίσετε να το καταλαβαίνετε. Οι πιο ψύχρεμοι οικονομολόγοι λένε ότι ακόμη και αν ισχύουν όλα αυτά, για να έρθει κάτω στην πραγματική οικονομία, στην πραγματική ζωή, κανονικά η. Ανάπτυξη και η άνεση που φέρνουν όλα αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα, αν είναι υπαρκτά, θα χρειαστούν κάτι δεκαετίες αλλά δεν έχει καμία σημασία ούτε για τον Βενιζέλο ούτε για τον Σαμαρά. Κανονικά, πουλάνε, ξεπουλάνε ό,τι έχουν, στα τελευταία του είναι έτσι και αλλιώ. Οπότε θα δώσουν οτιδήποτε έχουν να δώσουν, το τίποτα δηλαδή. Αλλά δεν μπορούν να διαφυλάξουν και την ελάχιστη αξιοπρέπεια που θα έπρεπε για να μείνουν στην ιστορία τουλάχιστον ω κάτι που μέχρι το τέλο, το κοντινό έδειχνε αξιοπρέπεια. Λέξεις άγνωστες, έννοιες άγνωστες και κυρίως εικόνες άγνωστες για όλους αυτούς. Μέσα σε όλο αυτό, ο Βενιζέλος είπε και μια αλήθεια. Πάντα θα υπάρχουν τα θύματα και εμείς μπορούμε να στείλουμε τον χορό των καλικάντζαρων τώρα που έρχεται η γιορτή των Χριστουγέννων και των Φώτων και έτσι μπορούμε να έχουμε το πανηγύρι για το οποίο σας μίλησα και την επιβίωξη της εξουσίας. Θα υπάρχουν τα θύματα. Oh, oh, oh, knows, it, that sweat, night, Πάντα θα υπάρχουν τα θύματα. Και εμεί μπορούμε να στείλουμε τον χορό των Καλλικάντζαρων. Η ωραία ωραία είναι ο Εβάγγελο Βενιζέλο, ο οποίο θα χορεύει κιόλα γιατί έχουν στήσει τον χορό των. Καλικά τζαρνικά, που υπάρχουν τα θύματα, για να γίνεται αυτό το πανηγύρι και παιχνίδι τη εξουσία. Μεγάλη αλήθεια. Δεν το είπε έτσι ακριβώ. Έτσι το φτιάξαμε εμεί, για να τουλάχιστον να τον ακούσουμε να λέει μία αλήθεια. Τον Ευάγγελο Βενιζέλο, Καϊμό το έχουμε φαντάζομαι και ο ίδιο. Δεν έχει ακούσει ποτέ τον εαυτό του να λέει αλήθεια παρά μόνο το ακριβώ αντίθετο. Ο Σαμαρά τι υπόσχεται, και ο Βενιζέλο μαζί, ότι τελειώσαμε με τα δύσκολα. Από το 14 έρχεται η ανάκαμψη. Τα επόμενα πέντε. Δέκα, εφτά χρόνια θα είναι πολύ καλά. Έρχεται και η ανάπτυξη, και η ανάκαμψη. Προχωράμε προς τα εμπρός. Έχουμε βάλει ένα τέλος. Στα πολύ δύσκολα και αρχίζει κάτι θετικό. Αυτά τα λέει ο Σαμαράς. Τα λέει ο Βενιζέλος. Δεν τα λέει όμως. Δεν τα λένε μόνο αυτοί πενταετία που θα έρθει μετά το 2014 το έτος μηδέν θα είναι η πενταετία της ανάκαψης, της ανόρθωσης, της ανασυγκρότησης. Θα είναι η πενταετία των εργαζομένων, των νέων, των μικρομεσαίων εκείνων που θέλουν να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό και στο δυναμισμό της χώρας. Θα είναι η πενταετία της εργασίας, της αξιοπρέπειας, της δημοκρατίας, τη δικαιοσύνη, της δημιουργικής προοπτικής. Θα είναι η πενταετία της ανάκαμψης Είναι υποχρέωσή μου να βάλω μπροστά τη διαδικασία της ανάκαμψης Παύλα Ανάπτυξης Της ανόρθωσης, της ανασυγκρότηση. Μα, μας εκλαμβάνουν ως ηλικίους Ή ως μαλακές Διαλέγετε και παίρνετε Και τα δύο είναι πολύ καλά Ανάλογα την οπτική που ο καθένας κοιτάει τα πράγματα Με βάση αυτό που ο Βενιζέλος. Τώρα για τα προηγούμενα που είπε ο Τσίπρας και ο Σαμαράς ότι έρχεται η ανάκαμψη είμαστε ένα τυχαίρο έθνος, εκεί θέλαμε να καταλήξουμε διότι αν μείνει στην εξουσία μέχρι το 16 ο Σαμαράς, με τίποτα θα έρθει η ανάκαμψη, η ανάπτυξη όπως τον έχουμε ακούσει και όπως δείχνουν τα στοιχεία τους να λένε αν έρθει στην εξουσία στις ευρωεκλογέ, γίνουν τριπλέ ή αμέσως μετά και έρθει ο Τσίπρας πολύ πιθανό Θα έρθει η ανάκαμψη και η ανάπτυξη όπω τον ακούσαμε τώρα να λέει. Άρα, είτε με τη μία εκδοχή είτε με την άλλη, έρχεται η ανάκαμψη και η ανάπτυξη. Αυτό θέλαμε να πούμε, να καταλήξουμε εκεί. Είμαστε όλοι χαρούμενοι και εσεί, ακόμη που δεν το βιώνετε, θα το βιώσετε κάποια στιγμή. Τυχερή χώρα η Ελλάδα. Μάλιστα, έκανε πράγματι η Ελλάδα που δεν έχει τολμήσει καμία άλλη χώρα να κάνει. Θα ακούσουμε τώρα από τον Πρωθυπουργό και από τον Αντιπρόεδρο τη Επανάσταση. Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει στόχους Νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα Που λίγε χώρες θα τολμούσαν Και αυτό βελτιώνει και την αξιοπιστία μας Αλλά πιστέψτε με Και τη διαπραγματευτική μας θέση Μα εκλαμβάνουν ω ηλίθιους Ή ως μαλα***ες Μα Η Ελλάδα κατάφερε να πετύχει στόχους. Νοικοκυριά χωρί ηλεκτρικό ρεύμα. Που λίγε χώρες θα τολμούσαν. Και ποιο να φανταζόταν και να το έλεγε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2013, πηγαίνοντας για το 2014, θα υπήρχε σε ένα μέλος της την Ελλάδα, θα υπήρχαν 350.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Έτσι απλά. Αν το λέγαμε αυτό πριν πέντε χρόνια, όποιος το περιέγραφε, το τι θα άκουγε και τι θα σκεφτόμασταν όλοι μας δεν υπήρχε περίπτωση θα λέγαμε το βασικό να το δεχτεί ο Έλληνας αυτό όχι μόνο αυτό δέχτηκε και ένα σωρό άλλα δέχτηκε και έρχονται τώρα ο Βενιζέλος και το εκείνος και με χαρά και η κυβέρνηση και οι υπηρεσίες να κάνουν συσκέψεις ώστε τώρα να μην αφήσουν από εδώ και πέρα Ανθρώπου χωρί ρεύμα, αλλά υπάρχει ένα θέμα πώ θα του βρούμε αυτού και πώ θα του εντοπίσουμε. Και γίνονται οι σκέψεις παρατρεχάμενων για να εντοπιστούν τα ευάλωτα νοικοκυριά, έτσι του αποκαλούν. Ευάλωτα νοικοκυριά, οι γελίες φράσει που βρίσκουν πάντα όλοι αυτοί. Οι ένοχοι με κεφαλαία για να καλύψουν λέξει και έννοιε και εικόνε όπω φτώχεια, εξαθλίωση, εξόντωση, θάνατο. Ευάλωτα νοικοκυριά και ψάχνουν τώρα με συσκέψει απανοτέ να βρουν ποια είναι αυτά. Λε και δεν ξέρουν όταν τα κόβανε. Όταν κόβανε το ρεύμα, δεν ξέρουν ότι είναι ευάλωτο το οικοκυριό. Τώρα που του κόψανε το ρεύμα, σκέφτονται τρόπου και το μελετούν και μα το διαφημίζουν κιόλα. Πώ θα συνδεθεί ξανά το οικοκυριό, το ευάλωτο, με το ρεύμα για να μην περάσει Χριστούγεννα και να μην έχουμε άλλε εικόνε με καμένου από κεριά, από μαγκάλια ή από οτιδήποτε άλλο. Υποκρισία και Η εξαθλίωση και η ξετσιπωσιά στο μεγαλείο τη από αυτέ τι κυβερνήσει, από αυτού του παπαγάλου που στηρίζουν και από αυτόν τον κόσμο που στηρίζει, γιατί υπάρχουν ακόμη αρκετοί που υπολογίζουν σε αυτού και χαίρονται μάλιστα που ε, θα δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Βεβαίω, όπω κάθε μέρα, με αυτά και με άλλα πάρα πολλά, τηλέφωνο επικοινωνία είναι το 212 08-200. Όποιο θέλει να στείλει mail, το στέλνει στη διεύθυνση studio βίντεο παπάκυριαλfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, μήνυμα δηλαδή, γράφει ρίσκα, αφήνει κενό. Οτιδήποτε θέλει και αποστολή στο 5400. Αντώνης Μαρτάκη, ρυθμίζει τον ήχο. Και αλήθειε, και άλλε αλήθειε, πάρα πολλέ αλήθειε. Είναι η χώρα τέτοια, είναι τα γεγονότα τέτοια, αλλά κυρίω είναι η ηγεσία τέτοια, που δεν μπορεί παρά να λέει μόνο αλήθειε. Θα ακούσουμε από τον Αντώνη Σαμάρα. Θα ήθελα να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν με την εκτέλεση το 75% των φορολογουμένων το 75% dancer, Nixon, Kennedy, Johnson, dancer, Τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν με την εκτέλεση των αδυνάμων των ανέργων Με την εκτέλεση των καταθέσεων. Και όπως θα δείτε είναι κάτι παραπάνω από ανατροπές. Είναι αληθινές επαναστάσεις. Center, θέλετε, ελάτε. Δεν θέλετε, φύγετε. Ρε εσείς τι έχει εδώ. δω. επανάσταση. Και σε δεν θέλετε τίποτα. Πώς Μα σε κλαμβάνουν ω ηλθήου ή ω ως... μαλα. <Το> <Το> Πάντα θα υπάρχουν τα θύματα και έτσι μπορούμε να έχουμε το πανηγύρι για το οποίο σας μίλησα και την επιδίωξη της εξουσίας. <Το> Να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω Τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν Τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν Με την εκτέλεση του 75% των φορολογουμένων Το 75% Μπράβο Επιτεύγματα και αλήθειες Από τον Αντώνη Σαμαρά Για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει Και να τα θυμόμαστε ρεά και πού Γιατί λαός χωρίς μνήμη είναι ο ελληνικός λαός, δεν χρειάζεται. Άλλο παράδειγμα, έβλεπα πλάνα, αν έχετε δει στην Ουκρανία γίνονται πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και υπάρχουν σήμερα το χθε το βράδυ ένα πλάνο που ρίχνουν από μια πλατεία του Κιέβου το άγαλμα του Λένιν, τον κρεμίζουν εκεί γιατί θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θέλει εκεί μάλλον τα η κυβέρνηση και θέλει ο λαός της Ουκρανίας τουλάχιστον αυτοί που διαδηλώνουν, δεν ξέρω σε τι ποσοστό, δεν έχει σημασία, θέλουν αρκετοί, κάποιοι, πολλοί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς που έχουμε εμπειρία εδώ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι λαοί, καταλαβαίνουμε το ποιόν του Ουκρανικού λαού και τις διαθέσεις του Ουκρανικού λαού και μπορούμε από μια άλλη οπτική πια, έτσι πιο έμπειρου λαού, να εκτιμήσουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Οι ίδιοι δεν το ξέρουν. Δικαίωμά του. Προφανώ θα μπουν και αυτοί κάποια στιγμή. Θα καταλάβουν αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα καταλάβουν τι σημαίνει. Για το άγαλμα του Λένιν, βλέποντα το πλάνο. Καταρχήν υπάρχει άγαλμα του Λένιν τόσα χρόνια μετά. Τέλο πάντων υπήρχε ένα εκεί. Το έριξαν, δεν υπάρχει πια. Και το έβλεπα γύρω-γύρω. Έχει διαφημίσει πολυκαταστημάτων, εταιριών με νέων. Καλά κάναν και το έριξαν οι άνθρωποι. Αυτό σκέφτηκα. Δεν ταιριάζει Λένιν και διαφημίσει. Δεν ταιριάζει Λένιν και κοινωνία κέρδου. Δεν ταιριάζει, Λένιν, και ψεύτικα όνειρα, ελπίδε, γιατί πολλέ διαφημίσει αυτό υπογραμμίζουν και αυτό υπόσχονται. Ορθώ δεν υπάρχει πια εκεί το άγαλμα, και κακώ υπήρχε τόσα χρόνια, γιατί το ένα και το άλλο δεν υπάρχουν. Ή θα υπάρχει το ένα, ή θα υπάρχουν όλα τα άλλα. Διαλέγουν και δικαιωμάτου βεβαίω αυτοί που το έριξαν όλα τα άλλα. Θα τα αλουστούν, θα τα γευτούν όπω θα έχουμε γευτεί εμεί εδώ, τα γευόμαστε καθημερινά, και τελειωμό και κατηφόρα δεν έχουν. Ο κύριο Χατζηδάκη στη Βουλή, ο Κωστή, μετά από όλα αυτά, τη αναπτύξεω, έχει να κάνει και με διαφημίσει, ο κύριο Χατζηδάκη στη Βουλή ήταν απολαυστικό, νομίζω ο πιο κωμικό τη βραδιά, έχει αρχίσει και φωνάζει. Ενώ ήταν ένα μιλίχιο πολιτικό ήρεμο, έχει αρχίσει και φωνάζει, και αυτό τον κάνει πιο αστείο από ότι πριν που ήταν ήρεμο. Και όλε αυτέ οι φωνέ και του Χατζηδάκη δείχνουν ότι και πανικό έχουν τεράστιο και κατρακυλάνε και καταραίουν θεματικά και μπορούν ακόμη και σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ να διασκεδάζουν τον ελληνικό λαό αλλά κυρίε και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ να ξέρετε ότι δεν είμαστε σε καμία περίπτωση διατεθειμένοι να δεχτούμε άλλα μαθήματα κοινωνικής ευαισθησίας από τον Πρόεδρο σας και από όλους εσάς Έλληνε, σας εξέλεξαν, Έλληνε μας εξέλεξαν Τελεία και Παύλα, τελεία και Παύλα Έλληνε να εκλέγουν Έλληνε που ακούστηκε. Τέλο πάντων, στιλάρισα εδώ μήνυμα του Νίκου. Στη Στιλάρισα λέει προχθέ Παρασκευή Δεκάτου, λίγο πριν τη διαδήλωση για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο, έκαναν συλλήψει και μάζεψαν και τον ανήλικο γιο μου κάτω από το φροντιστήριο. Που βγαίνουν διάλειμμα τα παιδιά. Και αυτά, γιατί να βγαίνουν στο δρόμο διάλειμμα. Θέλουν λέει να τρομοκρατήσουν την νεολαία και του γονεί του για να μην αντιδρά. Μιλά για τίποτα, δεν ξέρω τι συνθήκε ακριβώ τι έγινε. Αν είναι ανήλικο, τον μαζέψανε. Ε, θα ακούσουμε τώρα το λαό, το πρώτο μέρος και θα ακούστε σήμερα και στο πρώτο μέρος τώρα αλλά και στο δεύτερο κατά της παραήκωση δύο φωνές που δείχνουν, τι δείχνουν πώς αντιλαμβάνονται το περιστατικό του Αλέξη Γρηγολόπουλου περιστατικό, τη δολοφονία το λέω περιστατικό γιατί θίγουν θύ, γενικότερα θέματα αλλά δεν χρειάζεται να λέγω περισσότερα θα τους ακούσετε μέσα στον πρώτο και κυρίως στο δεύτερο λαό Του κάνε το κερασμα, ο Χατζη Νικολάου σήμερα πρωί πρωί, έτσι. Τι κάνει; Την Άννα Μισελ, ρε. Έχεις σχολήσει με την Κόμενα, ε. Την αγαπώ. Είναι καλό κορίτσι. Τόσο καλό που τη διόρισε επί του τύπου ο Πρωθυπουργός μας ο κύριος Σαμαράς. Τι... Α, ναι, ναι, ναι. Σε κέρασε, εντάξει. Και τον ευχαριστώ ε... πολύ. Εντάξει, τώρα γιόρταζε κιόλα, sorry. Έγιόρταζε, εντάξει. Το... Άμα δεν κεράσει τη γιορτή του, ποτέ. Κέρασε, κέρασε. Τι... Πώ του ξέφυγε αυτή του καρατζαφέρη τόσα χρόνια και δεν την έδωσε κι αυτή πακέτα στο Σαμαρά. Έδωσε τα φιντάνια τα άλλα τα καλά. Αυτή, πώ του ξέφυγε, ναι. Αυτή ήταν από άλλο κομματικό Σολίνα. Ήταν σαν τη Χρυστοφυλοπούλα. Τώρα να μου πει κι αυτή, και... την έχει βαφτίσει ο κοκό. Βασιλικό ο καρατζαφέρη. Ναι, περίεργο. Ναι, δεν είναι ότι δεν την ήξερε, δεν θα την είχε εκτιμήσει μάλλον. Ale myla go w naje mieli, spierad. Ela. Ela. Λοιπόν, μην ψάχνοντα του να άλλα, λέει από χθε να εμφανήσει στην Βουλή, ξέρω εγώ και τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι τον έχουν απαγάγει και θα λίτρα για να μην τον κάψουν. Να μην τον κάψουμε. Να μην το ναι. Λίτρα. Να πληρώσουμε, να πληρώσουμε. Να κάνω μια παραλάξη. Να μην τον το κάψουν, να πληρώσουμε. Είναι κρίμα να μην μείνει τίποτα. Όποιο μπορεί από ένα δύο λίτρα βενζίνη φυγγάρι, μπάκ και σωθούμε. Καλέ, ξέρει που έχει φτάσει, η βενζίνη. Να δώσουμε λεφτά να μην τον κάψουμε. Να γίνει Όχι. κάτι άλλο. Μη γίνει τίποτα άλλο, κάτι και αυτό καλό είναι. Να υπάρχει τουλάχιστον στην ιστορία το Skyp του τουρνάρα. Σα αυτό γι' αυτό. Λοιπόν, κάτι άλλο. Τι Ακού... θα λέμε ότι υπάρχει Α... ένα τασάκι με τη στάκτη του? Ακούω από το πρωί για την κατανάλωση του Γεωργικού λέει ότι έχει πέσει. Αν θέλουν να δουν υπερκατανάλωση, αφηγούν στον δρόμο και τα 300 καταμήλια που βγούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή, θα το χαληθούν και εμείς τουλάχιστον. 15% φορολογία ρε φίλε. Είναι δυνατόν δηλαδή ο Σουρνάρας 15% φορολογία. Όχι ρε πού να πούμε, όχι. Ξέρεις σε ποιους, ε? Στους εφοπλιστές και τους βιομηχάνους. Τα λέγε ο Μπογιόπουλος προηγουμένως. Μισωτή συνταξιούχη στο 35. Ε, βέβαια, πώς να μην αυξηθούν οι εκατομμυρίουχοι, λέει, στην Ελλάδα, 11%. Με 15% μόνο φορολογία και εγώ θα γίνω εκατομμυρίουχος.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 Δηλαδή... Να έχω και αποδείξει. Ποιε είναι? Ο πατέρα του και η μάνα του χωρισμένοι. Και ο πατέρα έμενε με την αδερφή του και η μάνα με το γιο. Λοιπόν, το παιδί το είχε κάνει κολόπεδο η μάνα. Από τρία ιδιωτικά σχολεία το είχαν διώξει. Και τι θε να πει με αυτό, ρε κάθαρμα τη κοινωνία, Καθήκη. Ε? Τι θες να πεις με αυτό τι Πάτε της πω, κοινωνίας που κακόψω φωνάχεις. Πες μου τι θες παιδί, να πεις με αυτό Ότι τι. τι Βρε ζώο πάτε της κοινωνίας Τον σκότωσε μπάτσος Και... Και εσύ μου συζητά οτιδήποτε άλλο. Ναι, άλλο Άλλο; Τι άλλο, άλλο, άλλο. αυτό βρε καραγκιόζι Άχι το διάλα από το χάμο Αποστολή Έλα Γεια σου τι κάνεις Καλά Λοιπόν πήρα να σου πω ότι ε, ε, σαν ο στην πλατεία Ήτανε η, πι, η πιτσιρικαρία και έπεσαν οι μαθητές Και πέρασαν δύο μοτοσικλέτες με, με αστιφύλακες επάνω Και άρχισαν να τους βρίζουν Αφού δεν τους πυροβόλησαν καλά να λες Και τους λένε ανε μπάτσι, γουρούνια δολοφόνη Αυτά αντίσταση. Άντε γεια Αυτό ήταν η αντίσταση Έτσι και τι κάνανε τε, οι του Δημοτικού Ξέρω εγώ Να τους πετάγαμε πέτρες. Δεν είχε πέτρες επάνω η πλατεία. Μια μπάλα μπάσκετ, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Πάνω στο μηχανάκι αυτό, άμα φάει μια μπάλα μπάσκετ πάνω στο κράνος θα χάσει την ισορροπία. Θα γίνει δουλειά. Ναι. Βεβαίω καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Ακόμα και από το 5χρονο, από το 8χρονο. Όχι, επειδή δεν την καταδικάζουμε τη βία τη, τη, την καραμπινάτη, εγώ προτιμώ να, να στραφούμε εναντίον του πραγματικού εχθρού. Με βία. Βία. Ντροπή. Φατιάει και τσεκούρι. Αυτά έκανε και ο Νέλσον μαντέλα και τα τώρα. Το όφαγε το κεφάλι του. Α πρόσεχε. θα υπάρχουν τα θύματα. Πάντα θα υπάρχουν τα θύματα. Και τις συμπορούμενα έχουμε το πανηγύρι για το οποίο σας μίλησα και την επιβίωση της εξουσίας. Ναι, περίπου υπάρχουν θύματα. Δύο μηνύματα από δύο γιάννηδες για την Ουκρανία. Λέει ο ένας, καλά τα είπε, λέει, σωστά είπε ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν τις δικές μας εμπειρίες από τους Ευρωπαίους Αλλά και εμείς δεν έχουμε την οπτική και τις εμπειρίες των Ουκρανών Από τους νεορώσους και παλιότερα από τον υπαρκτό σοσιαλισμό Κάτι θα ξέρουν για να έχουν βγει στους δρόμους, καλά κάνουν λέει ο Γιάννης Κάτι θα ξέρουμε και εμείς, πληρώνω εγώ, από την Ευρώπη πολύ καλά Από υπαρκτό δεν έχουμε εμπειρία, ναι, ε, έχουμε ακούσει Καλά κάνουμε όμως και εμείς και κάτι ξέρουμε και μπορούμε να λέμε για κάποιον λαό που θέλει, φλερτάρει, γοητεύεται ή κομμάτι μπας περιπτώσει του λαού που θέλει, γουστάρει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα δεύτερο μήνυμα πιο έτσι εκτενές. Η Ουκρανία δεν θέλει να μπει πάλι από Γιάννη, δεν θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά ήταν να υπογραφεί συνθήκη για να μην χρειάζεται πολίτη τη για να ταξιδεύει στην ΕΕ. Τελείω διαφορετικό και όποιο έχει εμπειρία να ταξιδεύει με βίζα και όχι ελεύθερα μπορεί να σα πει για τι μιλάμε. Άλλο θέμα βέβαια τι έρχεται εμπορικά και λοιπά με απελευθέρωση συνόρων και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά πρέπει να είσαι πολύ κλειστό κλειστόμυαλο για να μην αναγνωρίζει τα θετικά στα ταξίδια που δίνει η ΕΕ. Δεύτερη παράγραφο του μηνύματο είναι εντελώ απληροφόρητο έτσι όπω το παρουσιάσατε. Παρακαλώ, ανασκευάστε. Επίση, προφανώ καταλαβαίνω τα συμφέροντα που παίζονται και με Και με Ρωσία. Άλλο δικτατορικέ πολιτικέ τη ΕΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλο να υποστηρίζουμε οποιονδήποτε και οτιδήποτε είναι κατά τη, όπω ο πολύ χειρότερο Πούτιν, π.χ. Το σχόλιο ήταν στρατευμένο με κακό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, κατά τα άλλα, συνέχισε την καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Γιάννη. Εννοείται να γνωρίζουμε τα θετικά τη ΕΕ, που είναι τα ταξίδια, και τα μόνα θετικά, τελικά, ότι μπορεί να πα σε κάποια χώρα από εδώ και από εκεί, χωρί να έχει διατυπώσει και χωρί να χρειάζεται να αλλάξει και νόμισμα. Αυτό είναι θετικό όντω. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα δεν είναι θετικά και δεν έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση σχέση με αυτήν που μας είχαν τάξει, ή σχέση με την παλιότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όντως, το θέμα όμω δεν ήταν τι θέλουν οι Ουκρανοί τόσο το ξεκίνησε έτσι, αλλά ήταν ότι ο Λένιν τι δουλειά έχει μες στην πλατεία και τι δουλειά έχει στη σημερινή Ουκρανία αυτό ήταν κυρίως το βασικό κομμάτι του σχολείου κατά τα άλλα να είναι πολύ θετικό να μπορούμε να ταξιδεύουμε. Πόσοι μπορούν να ταξιδεύουνε, είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι περισσότεροι από αυτούς που ταξίδευαν πριν πέντε χρόνια, είναι ένα άλλο θέμα που πολύ ενδιαφέρον έχει. Ε, πόσα ταξίδια κάνει κανεί το χρόνο, θεωρητικώς άπειρα. Κανονικά, πρακτικά, πόσοι είναι αυτοί που μπορούν να ταξιδεύουν και να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ωραίο θέμα γιατί δυνατότητες, Μπορεί να δίνει ο καθένας και αυτό ήταν και το βασικό λάθος του υπαρκτού σοσιαλισμού. Δεν είχε δυνατότητες, είχε μόνο πρακτικά, που δεν είχε φούμαρα. Δηλαδή γιατί η δυνατότητα σήμερα έχει γίνει φούμαρο. Τη Τι μέρα, τις μέρες, τις εποχές, τους μήνες που άνθρωποι δεν έχουν έρευνα και καίγοντα από μαγκάλια, όλα τα υπόλοιπα τη Ευρωπαϊκή Ενώσης είναι πολύ ωραία, αλλά είναι μόνο χαρτιά, μόνο ιδέε ή πράξει για ελάχιστου όμω. Ένα παράδειγμα όλων αυτών που συμβαίνουν στη χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Ευάγγελο Βενιζέλου. Θα θέσετε τις τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο, έτσι. Μα με συγχωρείτε, δεν ζούμε όλοι εδώ. Δεν είναι υπό δημόσιο έλεγχο οι τράπεζες. Οι τράπεζες τελούν υπό πολλαπλούς δημοσίους ελέγχους. Πουθενά αλλού και ποτέ δεν υπήρξε τέτοιο πολυεπίπεδο σύστημα αυστηρών δημοσίων ελέγχων. Δεν υπάρχει περίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελεγχθεί τράπεζα. Είπε ψέματα, λέει ψέματα, είναι το καθεστώς τέτοιο, η ελευθερία των τραπεζών τεράστια, ανεξέλεγκτη και όχι μόνο αυτό, ο ελληνικός λαός, ο συγκεκριμένος λαός, έχει πάρει και κάτι δάνεια δισεκατομμυρίων υπό μορφή εγγύσεων αλλά και μετρητών για να ενισχύσει τις τράπεζες. Παρόλα αυτά Διοικητέ τη τράπεζα είναι αυτοί που είναι, στελέχη τη τράπεζα είναι αυτοί που είναι, κουμάντο τη τράπεζα κάνουν αυτοί που κάνουν, ενώ του έχουμε πληρώσει και θα αποπληρώσουμε όλοι μα. Αυτό είναι ένα τεράστιο παραλογισμό, δεν χωράει σε καμία λογική παρά μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην λογική, κανένα Ουκρανός σοβαρό δεν θα το ανεχθεί, κανένα Έλληνα σοβαρό δεν μπορεί να το ανέχεται. Παρόλα αυτά, ισχύει και έχει και τον άλλο να βγαίνει και να κοροϊδεύει. Ότι και καλά, μια ελληνική κυβέρνηση δουλοπρεπή έχει θέσει και βάζει ελέγχου, του περισσότερου ελέγχου στις τράπεζες Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση φτιάχτηκε γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Για να μην ελέγχονται οι τράπεζες και οι μεγάλοι επιχειρηματικοί και να έχει κάποιο την ψευδέστηση ότι με το να πάει ταξίδι στο Παρίσι είναι ελεύθερο και πλούσιο. Έρχεται όμω ο Αλέξη Σταταλίση. Γιατί εσεί με πρόσχημα το στόχο να κρατήσετε την Ελλάδα στο ευρώ. Εξαφανίσατε το ευρώ από την Ελλάδα. Διαπράξατε μόνοι σας το έγκλημα που ισχυρίζεστε ότι αγωνίζεστε για να αποτρέψετε. προσπαθώντας να κρατήσετε την Ελλάδα μέσα στο ευρώ, χέσατε τα ευρώ και την περιουσία των Ελλήνων. Χέσατε την ελπίδα, την αξιοπρέπεια, την αυτοπεποίθηση των ανθρώπων. Να εξαφανίσουμε το ευρώ από την Ελλάδα και να κλαίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, ο πρόεδρο εδώ εν προκειμένου, άντε να βγει και αυτός για να επανέλθει το ευρώ. Στην Ελλάδα, μα ακολουθεί λαός με όλα αυτά που είπαμε και πριν. Λόγω του, του θανάτου του, του Μαντέλα ήθελα να έχω μια απορία και μια περιέργεια. Θέλω να δω την ανακοίνωση τη Χρυσή Αυγή για τη μεγάλη αυτή απώλεια. Την άρα... απώλεια, νομίζετε ότι η Χρυσή Αυγή ξέρει ποιο είναι ο Μαντέλα. <laughs> Η <laughs> Χρυσή Αυγή <laughs> λέει ένα είναι... μαύρο από την Αφρική. Ναι, άρα είναι ένα. μαύρο που ήταν φυλακή. Είπε <laughs> άνθρωπο που ήθελε να γίνει και πρόεδρο ο κόλο του. Ναι, <laughs> ακριβώ. Τέτοια.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 Τι την έβγαλε αυτή την κολόγρια μεσημεριά τότε. Για να γουστάρετε. Τι να γουστάρετε. Για να δείτε να... τι μάτυξε. τραβάω μάτυξε. κάθε μεσημέρι. Και εμεί δεν φταίμε, ρε, Εγώ τι, φταίω, ρε, με με πληρώνε, ρε. Πληρώνε. Εγώ τι φταίω, ρε Δεν πληρώνεσαι, ρε. Εγώ τι φταίω, ρε που του βλέπετε δίπλα σα ψωνίσετε στο ίδιο σούπερ μάρκετ και δεν τη κάνετε μια με την κονσέρβα να τελειώνουμε. Εγώ τι φταίω. Και κάθε και παίρνει τηλέφωνο μετά σε μένα. Εσύ πληρώνεσαι, άντε γεια. Θε να σε πληρώσω για να τις σπάσω λαρίκι να σε πληρώσω. Ναι, λέω, σε ποια δημοκρατία ζει ακριβώ η κυρία Ψεφίρη, τηλέφωνο. Σε μια δημοκρατία, απέστησε δεν έχει πράξει το νομοθετικό περιεχομένο, ούτε του πεντεντέρδε του φιλάνδεκα αστυνομικοί. Η κυρία, αμφιβάλλω, ήξερε τι σημαίνει δημοκρατία. Μάλλον δεν ήξερε. Ούτε κάθε φορά που θέλει ο κόσμο Το πιο κοντινό σε δημοκρατία, δημοκρατία θα... που μπορεί να έχει η κυρία είναι η εφημερίδα. Ha ha ha. Κατάλαβε. Αν κρίνει ποιοι γράφουν εκεί μέσα, κατάλαβε πόσο δικαιολογεί τον τίτλο τη. Ακουγα εδώ το Real Digital αυτό που βγάζετε εκεί και λέει ο άλλο για το Facebook και τα λοιπά. Λέει, Υπάρχει λοιπόν στην Αμερική ένα κατσετάκι, ένα ρολόι που το φορά τα παιδάκια, και αν μπούμελέσει επικίνδυνη ζώνη, οι ειδοποίη του γονεί που πήγε να λέσει επικίνδυνη ζώνη. Τι επικίνδυνη ζώνη, δηλαδή. Δεν ξέρω. Α πούμε, αν ήταν σταθήνα, ξέρω εγώ, αν το παιδί τη πλησιάζει στα δύο με ένα μάρμαρο στα χέρια είναι επικίνδυνη ζώνη, τι θεωρείται. Α πούμε, α πούμε, πούμε, ναι, α πούμε. Ναι. Πλησιάζει σε κανένα στο νομικό τμήμα, πλησιάζει ξέρω, στα εξάρτια. Στα εξάρια. Στα εξάρια μπορεί να το πει επικίνδυνη ζώνη γιατί. Δεν ξέρει ποιο αστυνομικό μπορεί να στην ανάψει ανά πάσα στιγμή. Θέλω να σου καταγγείλω κάτι.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 Είναι πολύ μπροστά αυτοί οι άνθρωποι. Κυρίω αυτοί ναι. που διδάσκουν θρησκευτικά. Ναι, και του είπα ότι είναι ανώμαλοι αυτοί οι οποίοι. Είναι, είναι και υποστηρίζουν και του ομοφυλοφίλου δηλαδή βασικά. Είναι και ανώμαλοι όλοι. Κανονικά πώς θα έπρεπε πώς να την αποβάλει κιόλα. Πώ πρέπει να, να, να την δράσω Και ξέρετε, θα ήταν το χειρότερο. Να μην <σχελί> τη επιτρέψει ποτέ ξανά να παρακολουθήσει το μάθημά του. Αυτό θα ήταν πολύ κακό για το παιδί. <σχελί> να σου πω κάτι, να σου πω κάτι εγώ πιστέ. Μάλλον τώρα το σκέφτομαι αυτό, εσύ πρέπει να το κάνει. Να σου πω Μήπω να μην γεμίσει κι εσύ το μυαλό του παιδιού σου με βλαγή. Το παιδί μου πήγαινε στο σχολείο και δήλωσε ότι α... το παιδί σου δεν πιστεύει να μην κάνει το μάθημα των δισκευτικών. Έχει Ήδη κάθε από... δικαίωμα. Ήδη από πέρσι το παιδί μου σε αυτό το σχολείο το φάβουν και το βάζουν μικρότερη βαθμολογία επειδή είναι ένα ανήσυχο και ένα πνεύμα το οποίο μπορεί και μιλάει και τα λέει στα ίσα επειδή είναι ένα ελεύθερο πνεύμα. <Τι> Εδώ η φίλη Αντριά, κρότρια, λέει, κύριε Καλαμπού όταν φύγουν τον κομμουνισμό σε, σχολ... σε σχόλια, σε σχόλια, τα μεταδίτεται βαριαστημένα. Όταν όμω τον επεννούν, κάνετε χαρούλε. Δεν το θυμάμαι τέλο πάντων. Σαν δημοσιογράφω καταλήγει θα έπρεπε να είστε αντικειμε. Απάντηση: Μου πήρε χρόνια να απο την άξο την αντικημενικότητα και τη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα βασανίστηκα αρκετά είναι η αλήθεια στην αρχή ότι έπρεπε και εγώ να είμαι αντικημενικό, κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να ήμουν. Η εκπομπή που ακούτε δεν είναι αντικημενική, δεν θέλει να είναι αντικημενική, συχαίνετε να είναι αντικημενική. Αυτά για σήμερα. τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο και βεβαίως το βράδυ χωρίς αντικειμενική τηλεοπτική ελληνοφρένεια στις 10 παρατέταρτο λαό και Γιάννης Παπαδόπουλος Μαγκαζίνο. Γεια σας.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 Θα πάει γύρω στα 69,6. Τη συντάξη την παίρνουν στα 67. Κάνουνε και 5-6 χρόνια να στη δώσουνε. Θα την πάρεις στα θυμαράκια. Καλά είναι. Καλά είναι. Δεν θα την πάρεις ποτέ. πώ θα την πάρει, Φού είπαμε θα την πάρει στα θυμαράκια. Πλήρωνε μαλίκα εσύ τα τάτα μία. Ε, εμένα επίσης Τι... μαλίκα μαρή. Όχι εσένα γάλα. Γιατί εγώ δεν είμαι. Το μέσο Έλληνα λέω. Ο μέσο Έλληνας είναι μαλίκας. Όπω όλοι, Έλα. άκουσα σήμερα ότι βγήκε στο προσκήνιο η Διαμαντοπούλου. Τα λήψανε, δηλαδή, ξαναεμφανίστηκαν. Τι να κάνει και η Διαμαντοπούλου. Ξεχασμένοι ήταν. Και αυτοί οι δημοσιογράφοι έλεγαν. Τόσα χρόνια συνεργασία, την ξεχνά έτσι τη Διαμαντοπούλου. Δεν έδωσε συνέντευξη. Τι είπε η Διαμαντοπούλου. Είχε να πει η Διαμαντοπούλου. Πόσο καλά τα έκανε, τι είπε. Τη Διαμαντοπούλου και κάποιοι άλλοι. Άφησε λίγο καιρό να περάσει, να φανεί ξεπλημμένη, καθαρή. Κάνει αυτά τη Μπακογιάννη, αυτά κάνει κι αυτή. Την είχαν κάνει με ελαφρά πλη Να είναι υπόδεικοι. Σήμερα έπρεπε να δικάζονται. Ξεθάρεψαν, μυρίζονται εξουσία και του βλέπεις και βγήγες στο προσκήνιο. Όρες να βγει και Παπανδρέου και όλα αυτά τα βρωμερά όντα που ψήφισαν το πρώτο... Εσύ νομίζεις δεν θα δε βγουν. Ότι τι θα τους κρατήσει τσίπα. Σε χαιρετώ.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 Τον Αλέξη το σκότωσε ο Κορκονέας, έτσι βγήκε για η απόφαση. Το 13χρονο το κοριτζάκι και τους άλλους δύο φοιτητές πέρυσι με το Μαγκάνι του σκότωσε.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 Ε, αποστόλι, εσύ που τα καυτηριάζεις όλα και τα λες όπως είναι. Όχι όλα. Όλα, όλα. Όχι, νομίζω. όλα. τους Για του 300 που έχουν το αφορολόγητο και οι μισάρες είναι μισθάρε, που αυτοί στο κάτω-κάτω τη ροή φταίξανε για την κατάσταση που είμαστε τώρα. Εσεί δεν φταίξατε, αυτοί φταίξανε, μάλιστα. Εγώ φταίω. Α, ευθύνη εσύ δεν αναγνωρίζει εσένα. Μόνο οι άλλοι φταίνουν, μάλιστα. Δεν έχει τίποτα, φώναξε μωρέ γι' αυτό. Τα καθήκια. Αυτοί φταίνουν, αλλά και να φύγουν, κάποιου άλλου όμοιου θα ψηφίσει. άστο oh, Θα ψηφίσω κανέναν, θα, ψηφιστε... θα το υπόσχεσαι, το υπόσχεσαι... Ανταρσία θα ψηφίσω... Τι θα ψηφίσεις... Ανταρσία... Α. Α, αυτούς θα ψηφίσω... Αυτούς τους 300 όλους δεν τους ψηφίσω... Ε, τους ψήφισες όλα να έπρεπε και δεν υπήρχε ανταρσία... Ε, αυτοί που τους ψηφίσανε καλά να πάθουν, ναι. Θα ήθελα να τονίσω και με αυτό να ξεκινήσω... Τις μεγάλες ανατροπές που έγιναν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 Είναι αληθινές επαναστάσεις Θέλετε, ελάτε Δεν θέλετε, φύγετε Πρέπει τι έκανε εδώ Κάθε με επανάσταση Και σε εμάς θέλετε τίποτα Μα, μας εκλαμβάνουν ως ηλυθίους Ή ως μαλαίου Πάντα θα υπάρχουν τα θύματα Και έτσι μπορούμε να έχουμε το πανηγύρι Για το οποίο σας μίλησα Και την επιβίωση της εξουσίας